Κεφάλαιον γάμα, σελίδα 795, στήχη 1 11. Προσοχή από τους Ιουδαίζοντας. 1. Και η προτροπή που υπολείπεται να σας κάμω αδελφοί μου είναι αυτή. Χαίρετε τη χαράν που φέρει μετά του κυρίου στενείς σχέσεις και επικοινωνία. Σας το είπα και προφορικώς. Το να σας γράφω δε και τώρα τα ίδια, εις εμέ με δεν προκαλεί οκνηρίαν και νόχλησιν. Ισάς δε είναι ασφαλές. 2. Παρατρίτε προσεκτικά και αποφεύγετε τους ψευδοδιδασκάλους οι οποίοι είναι σκύλια κάθαρτη και βέβηλοι και ξένοι προς τον Θεό Σημαδεύετε τους κακούς εργάτας που αντί να οικοδομούν κρυμνίζουν Παρατηρείτε αυτούς που με την περιτομή την οποία διδάσκουν ως αναγκαίαν κατακόπτουν και ακροτηριάζουν τη σάρκα 3. Ναι, αυτή είναι κατατομή και όχι περιτομή διότι η αληθινή περιτομή μεθαϊμής η οποία του φωτισμού που μα δίδει το πνεύμα του Θεού, προσφέρομεν στον Θεό αληθινήν λατρεία. Και ω μόνη πηγή καυχήσεω, εύχομαι τον Χριστόν Ιησούν και δεν στηρίζομαι την πεποίθησή μα Ισαρκικά πλεονεκτήματα, όπω είναι η περιτομή. 4. Και τι εγώ έχω πεποίθηση και δυνατότητα να καυχηθώ και διασαρκικά πλεονεκτήματα. Εάν κανεί άλλο νομίζει ότι μπορεί να στηριχθεί με πεποίθηση Ισαρκικά πλεονεκτήματά του και προσόντα του, και καυγηθήδι αυτά, εγώ πολύ περισσότερον δίναμε να πράξω τούτο. 5. Έλαβα περιτομήν οκτώ ημέρες μετά τη γέννησή μου. Κατάγομαι από το γένο του ευλογημένου Ισραήλ και από την φιλίμβενια Μίν. Είμαι Εβραίο από γονεί Εβραίου και εξ αρχή πήρα Εβραϊκή ανατροφή και μάθα να ομιλώ γλώσσα μητρική την Εβραϊκή. Και όσον αφορά ει των νόμων, ήμουν Φαρισαίο και τήρουν αυτόν με πολύ ακρίβεια. 6. Εκ πραγματικού ζήλου κατεδίωκα κατε την εκκλησία και όσον αφορά την δικαιοσύνη η οποία προείχεται από την αυστηρά τήρηση του νόμου, απεδείχθην άμεμπτος και δεν είναι η δύνατο κανείς να με κατηγορήσει για την παραμικρά παράβαση. 7. Αλλά αυτά που ήσαν τότε εις εμέ κέρδη και πλεονεκτήματα, τα αυτά έχω θεωρήσει ζημία και μειονεκτήματα προκειμένου να αρέσω στον Χριστόν και να σωθώ του Χριστού. 8. Όχι δε μόνον όταν εφωτίστην και ήμην εισάς πρώτας ημέρα τη επιστροφής μου αλλά βεβαίως και τώρα εξακολουθώ να νομίζω ότι όλα είναι ζημία συγκρινόμενα προς την υπεροχή της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου για τον οποίο ἐστερηθήν και απέριψα όλα για να εγκολποθώ Αυτόν ως οτήρα μου και τα θεωρώ σκύβαλα και άξια περιφρονήσεως για να κερδίσω τον Χριστόν και για να ευρεθώ κατά την ημέρα της Κρίσεως ενωμένος με αυτόν. Και μη έχω την δικαιοσύνη την οποία με του ειδικού μου κόπου και υδρότα απέκτησα δίτη επακριβού στηρίξεω του νόμου. Αλλά επιζητώ να έχω τότε την δικαιοσύνη που αποκτάται δια τη πίστεω των Χριστών και προέρχεται εκ του Θεού και στηρίζεται επί της πίστεως. 10. Ζητώ δε την εκπίστεω δικαιοσύνη, διότι αναγνωρίσω δια τη θρησκευτική μου πείρα των Χριστών και την δύναμη που πηγάζει σε εμά από την ανάστασή του και να συμμετάσχω στα τα παθήματά Του, πάσχων και εγώ διωγμούς και κακοπαθίας, καθώς Εκείνος και εξομοιούμενος προς τον θάνατόν Του για τις αποκτήσεις των αυτών συναισθημάτων που είχε ο Χριστός όταν απέθνησκε. 11. Προσπαθώ να γίνω συμμέτοχος των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, μήπως συμπορέσω και εγώ να επιτύχω και απολαύσω την ένδοξον Ανάσταση των νεκρών.